Έφερα και πάλι τις εικόνες για αυτούς οι οποίοι τις έχουν παραγγείλει. Κάποια κυρία παρήγγειλε προχτές δύο του μυστικού δείπνου. Και έχουμε και μία από προηγούμενες ημέρες τη γέννηση του Κυρίου. Και υποδεικνύω και ξαναεπαναλαμβάνω σε όλους σας τώρα που πλησιάζουν οι ορτές κανονίστε να πάρετε οι για να δώσουμε ενίσχυση στο κελί αυτό του Αγίου Όρους. Θα το λέγω και θα το επαναλαμβάνω και που με, δεν με νοιάζει. Εγώ θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω. Την περασμένη ομιλία μας στο περασμένο Σάββατο εμιλήσαμε και αναλύσαμε τους στίχους εκείνους του έκτου κεφαλαίου μέσα από τους οποίου στίχους ο Κύριος μας δείχνει τη σκιαγράφηση του ασεβούς ανθρώπου και βεβαίως μας αρέσει σε όλους να ξεχωρίζουμε πάντα τον εαυτό μας, να τον εξερουμε και να του δίνουμε πάντα μία καλή θέση. Και πολλές φορές ακούω και στα κηρύγματα που πηγαίνουμε και εσείς θα το ακούτε, όταν ο μιλητής είναι κάπως αυστηρός, φεύγοντας πολύ να λένε «Καλά τους τάπε. Εγώ δεν θέλω να φεύγετε έτσι από εδώ και να λέτε καλά τους τα έπε, αλλά να φεύγετε και να λέτε καλά μας τα λέει. Ε, τότε σημαίνει ότι έχετε ευαισθησία μέσα σας. Τότε σημαίνει ότι αυτά που είπαμε, αυτά που λέμε, ο καθένα τα αποδέχεται μέσα του γιατί βλέπει τις ενοχές του. Εδώ λοιπόν μη βιαστείτε να εξαιρέσουμε τους εαυτούς μας, διότι όπως τα δείτε, και για μας ισχύει... Μη δίνετε σημασία το δίνετε Και για μας ισχύει λοιπόν αυτό το ότι πιθανόν και εμείς να είμαστε ασεβείς, πιθανόν και εμείς να ανοίξουμε σε αυτή την κατηγορία, Πιθανόν και εμείς να ξεφεύγουμε από το νόμο του Θεού πολλές φορές με τη θέλησή μας. Πολλές φορές και εμείς να γινόμαστε ασεβείς, ασεβείς εσκεμμένα. Και επομένως ο λόγος αυτός της Αγίας Γραφής είναι για μένα, δεν είναι για τους άλλους. Είναι για μένα που είμαι ασεβείς. Είναι για μένα που πηγαίνω με τα μούτρα στην αμαρτία. Είναι για μένα που πολλές φορές, αντί να θέλω το καλό, επιδιώκω το κακόν. Ο λόγος αυτός της Αγίας Γραφής ισχύει για μένα, που πολλές φορές, αντί να θέλω το νόμιμο, θέλω το παράνομο, ο λόγος αυτός της Αγίας Γραφής είναι για μένα και για σένα και για τον καθένα μας. Και ας λέμε ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας που πολλές φορές θέλουμε να αμαρτάνουμε. Δεν αμαρτάνουμε μόνον παρεπιπτόντος και κατατήχην όπως και θα έπρεπε διότι μόνον έτσι επιτρέπεται η αμαρτία στον άνθρωπο. Ο Κύριος είναι πρόθυμος να δικαιολογήσει και να συγχωρήσει τα αμαρτήματα εκείνα κυρίως τα οποία κάναμε χωρίς τη θέλησή μας. Βεβαίως συγχωρεί και τα άλλα, εφόσον όμως για αυτά παραδεχθούμε τις ενοχές μας και ζητήσουμε συγχώρηση. Τι μας είπε, λοιπόν, προχθές ο λόγος του Κυρίου. Ανή ράφρον και παράνομος. Ο άνθρωπος, ο παράνομος, είναι τρελός. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει με τη θελησή του, δεν είναι στα καλά του. Ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει, τρέχει στην αμαρτία, σκοπίμως, αυτός που έχει κάνει την αμαρτία πρόγραμμα στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά, είναι βλαμμένο στο μυαλό του. Έχει μουρλαθεί, η αμαρτία τον έχει τρελάνει. Όποια αμαρτία κι αν είναι αυτή. Δεν εννοούμε μόνο τις κορυφαίε, τις μεγάλες, τις αμαρτίες, τις πορνίες, τις μιχίες, τις βλαστίμιες, τις βρισχές, τα εγκλήματα. Εννοούμε την κάθε αμαρτία. Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει «Εγώ θα πάω να τον βρίσω γιατί μου έκανε αυτό ή το άλλο» ή «Εγώ αυτό που μου κάνει του το φυλάω, θα του το ξεπληρώσω κάποια μέρα» ή όταν ακούς να λέει έχει εγώ θα πάω να κοινωνήσω, ας λέει ο παπάς ό,τι θέλει» «Δεν είσαι στα καλά σου, έχεις μουρλαθεί» η αμαρτία σε παραζάλισε η αμαρτία σου την έδωσε κατά και δεν είσαι θα, θα, θα, θα, θα καίεις, πρόσεξε η αμαρτία αγαπητοί μου αδελφοί, σας έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω και σήμερα και τώρα η αμαρτία θα γίνει θέλουμε δεν θέλουμε άνθρωποι είμαστε και θα πέσουμε αλλά το ίδιο είναι να πέσεις στον δρόμο και να σπάσεις το ποδάρι σου αφού γλίστρισες και το ίδιο είναι να πας με το ζόρι έτσι να βάλεις το ποδάρι σου κάτω και να το βαράς με τις πέτρες προκειμένου να σπάσει Το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Στη μία έσπασε διότι δεν το κατάλαβες. Ε, γλίστρισες, έπεσες, έσπασε. Πάει. Στην άλλη όμως είσαι μουλό δεν είσαι στα καλά σου. Όταν βάζεις το ποδάρι σου κάτω και το βαράς για να σπάσει, ε, δεν είσαι καλά. Σου έχει, έχει μουρλαθεί το μυαλό σου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εσκεμμένης αμαρτίας και ακούσιας αμαρτίας. Η ακούσια αμαρτία έπεσε, εντάξει, ό,τι και να γίνει. Έπεσα. Μου ξέφυγε η κουβέντα. θέλετε να τα σας πω κάτι. Μου ξέφυγε και η βλαστήμια. Ο Θεός να φυλάξει, ποτέ να μην πλαστιμήσουμε. Αλλά πάνω στον νέβρα σου έρχεται ο σατανάς, ο μεγάλος αυτός τεχνίτης. Ο μάστορας των 10.000 που έλεγε αυτός ο μάστορας των 10.000 χρόνων. Ξέρει εκείνη την ώρα στην παραζάνη σου να έρθει να σου βάλει την τη, τη, τη κουβέντα που δεν πρέπει στο στόμα σου και να βλαστημήσεις και να βρήσεις και να εσχολογήσεις, δεν το καταλάβεις εντάξει, δεν σε κρεμάσαμε αλλά το να θες να βλαστημάς το να το έχεις πρόγραμμα το να το βάλεις σκοπό στη ζωή σου εκεί είναι σαν να βάζεις το ποδάρι σου κάπου κάτω και να το βαράς μέχρι να σπάσει. Για αυτό είναι τρελός Ανήραφρον και παράνομος. Δεν είστε καλά το άνθρωπος που αμαρτάνει με τη θελησή του. Και τι κάνει. Πάει λέει πορεύεται ο δούς ου καγαθάς. Πάει συνέχεια στον δρόμο που οδηγεί στην καταστροφή. Δεν του αρέσει ο δρόμος της αρετής. Δεν του αρέσει ο δρόμος του Θεού. Θέλει όλα τα σκοτεινά μονοπάτια της αμαρτίας. Εκεί του αρέσει να βρίσκεται συνεχώς. Και στη συνέχεια, τι άλλο μας είπε, ο Ανίρ, ο Άφρον, ο παράνομος, τι κάνει, ο τρελός. Ε, μου λάθηκε, είστε καλά του. Τι έκανε, τι κάνει, ο Ανίρ, ο Άφρον, λέει, δεν φτάνει που αμαρτάνει ο ίδιος, αναβάσει και τους άλλους να αμαρτήσουν. Δεν φτάνει ότι ο ίδιος δεν πάει στην Εκκλησία, πρέπει να υποχρεώσει και τον άλλο να μην πάει στην Εκκλησία. Δεν φτάνει ότι ο ίδιος πορνεύει, μοιχεύει, αλλά θεωρεί και τον άλλον βλάκα που δεν κάνει τα ίδια. Δεν φτάνει ότι η ίδια η γυναίκα ξεδιάντρωπα πλέον, ξεγυμνώθηκε και γυρνάει στους δρόμους μισόγυμνη, αλλά ηρωνεύεται την κοπέλα η οποία γυρνάει και κυκλοφοράει σεμνά στο δρόμο Να ο Ανίρ ο Άφρον, ο παράνομος και εδώ ο Ανίρ δεν σημαίνει ο άνδρας σημαίνει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος Δεν φτάνει το ότι δεν νηστεύεις βρισκόμαστε σε Αρκοστή Δεν φτάνει το ότι δεν νηστεύεις αλλά βάζεις κανόνα και στους άλλους Φάτεούλη την παίρνω εγώ την αμαρτία. Δεν φτάνει το ότι δεν προσεύχεσαι. Δεν θες να δεις τη γυναικούλα σου ή τον άντρα σου να ανάψουν το κατηλάκι και να κάνουν το σταυρό τους μπροστά στο εικόνισμα. Γίνεται παράσταση στο σπίτι. Επανάσταση στο σπίτι. Όταν ο αθεόφοβος άντρας ή η αθεόφοβη γυναίκα δει τον άντρα τη γονατιστό μπροστά στα εικονίσματα να διαβάζει την παράκληση της Παναγίας ή να διαβάζει την ακολουθία, την οποιαδήποτε ακολουθία να ο Αγύρο ο άφρονο ο δεν είναι ο αμαρτωλός Αγύρ όχι, άλλο αμαρτωλός, άλλο παράνομος ο αμαρτωλός το καταλαβαίνει ο αμαρτωλός είναι εκείνος που έπεσε, του ξέφυγε μια κουβέντα, παρόργησε τον Θεό και αμέσως τρέχει μπροστά στο εικόνισμα και μετά τρέχει κατευθείαν στον πνευματικό και πέφτει σαν γόνατα και λέει «Ήμαρτον, Ήμαρτον Θεέ μου εις των ουρανών και ενωπιών σου, Ήμαρτον». Σε πίκρανα, Κύριε, σε στενοχώρησα, Ήμαρτον, αμάρτησα. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Ο ασεβής, ο παράνομος, είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει και σπρώχνει και τους άλλους να αμαρτήσουν και δεν το έχεις τίποτα να προγραμματίσει και αύριο και μεθαύριο να επαναλάβει τις ίδιες αμαρτίες και να το κάνει σκοπό της ζωής του. Πώς τον ονόμασε? Η Αγία Γραφή, τον Παράνομο, τον άντρα, τον άνθρωπο, τον Παράνομο, τον Μουρλό πώς τον ονόμασε, διεστραμμένη καρδία Διεστραμμένη πάει Διεστραμμένη καρδία σημαίνει ότι έχει πλέον διαστραφεί δεν ξέρει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό Ετυφλώθηκε, διεστράφη, επορώθηκε, η αμαρτία τον τύφλωσε το τίθλωσε, έγινε πλέον εργάτης, εργάτης του κακού. Η καρδιά του έγινε χαλκίον των δαιμόνων. Η καρδιά του έχει γίνει εργαστήριο της κολάσεως. Η καρδιά του ξέρει μόνο να κατασκευάζει αμαρτίες. Αυτός είναι ο παράνομος. Είναι αυτός ο οποίος εμπέζει και βρίζει το αγαθόν και συμπορεύεται προς το κακό μαζί με τους δαίμονες. Αλλά θυμάστε τι μα είπε στο τέλος. Και αυτό είναι πικρό, πικρό αδελφοί μου. Να το λέτε σε αυτούς, αν έχετε ανθρώπους μέσα στο σπίτι σας τέτοιου είδους, αλλά κι αν είμαστε κι εμείς τέτοιου είδους, να φοβόμαστε. Να φοβόμαστε ο Κύριος να μας ελεήσει, μην επιτρέψει τέτοιο κακό. Είδατε τι λέει άμα λέει επιμένεις στην αμαρτία, επιμένεις, σου αρέσει η αμαρτία δεν σταματάς να εργάζεσαι το κακό, τι έρχεται, Εξαπίνεις, εξαπίνεις τι σημαίνει, ξαφνικά, έρχεται ξαφνικά τι, η συντριβή, η συντριβή, έρχεται η οργή της ίδιας σου της αμαρτίας, τι ήσουν α πόρνο ήσουν. Επέμενε στην πορνεία. Τι ήσουν α διεφθαρμένο. στη διαφθορά. Τι ήσουν α ασυνείδητο. Επέμενε στην ασυνείδησία σου. Τι ήσουν ασεβή. Επέμενε στην ασεβιά σου. Τι ήσουν α εκτό εκκλησία. Μέχρι βαθιά σου γεράματα δεν καταδέχτηκε να βάλει ούτε ένα κερί εκκλησία. Τι, τι ήσουν δεν, δεν μίλησε ποτέ στην προσευχή σου με τον Θεό. Ποτέ. Ε, τότε θα έρθει η ίδια σου η αμαρτία να σε συντρίψει, να σε λιώσει κάτω. Θα σε εξαφανίσει. Διότι όπως και άλλη φορά έχω πει, το επαναλαμβάνω, να σου το πω, να σου το πω. Ο διάβολος αγαπητοί μου αδερφή φίλος δεν γίνεται. Δανεικά δίνει, δανεικά. Κι αν νομίζουν καλή, μερικοί που είναι μακριάν το Χριστού και το λένε και κοροϊδεύουνε «Α, εμένα ο διάολος λέει με πάει καλά» «Σε πάει καλά» «Σε πάει καλά» «Ε, θα δεις τι καλά που πας» «Ο διάολος δανεικά δίνει» «Και αυτά που σου δώσε δανεικά θα στα πάρει πίσω στο εκατονταπλάσιο» «Θα πληρώσεις με τόχο και επιτόκιο, «Θα δώσεις πίσω» Αντί όλων αυτών που σου έδωσε εδώ, που νόμιζε ότι σε πάει καλά, θα σου πάρει την ίδια σου την ψυχή. Και θα πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα αυτό τη συνεργασία σου με τον διάολο. Συνεχίζει τώρα, συνεχίζει, συνεχίζουμε τώρα, συνεχίζουμε. Και στη συνέχεια, στους άλλους τέσσερις στίχους που επακολουθούν, από τον 16 στίχο μέχρι και τον 19 στίχο συνεχίζει να μας δείχνει ο Κύριος εδώ να μας δείχνει τη σκιαγράφηση του ασεβούς. Και θα ακούσετε φοβερές κουβέντες. Άλλωστε η Αγία Γραφή μόνο καταπληκτικά πράγματα μπορεί να μας διδάσκει. Θα ακούσετε φοβερές φράσεις. Και σας είπα, το επαναλαμβάνω, ψάξτε ψάξτε μήπως είμαστε και εμείς μέσα Μην βγάλεις πόρισμα πριν ακούσεις Μην βγάλεις πόρισμα ότι εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι κοντά στο Χριστό Εγώ ανήκω στους εκλεκτούς του Θεού Μη τον βγάλεις, Μην πεις τέτοια κουβέντα, πρόσεξε Πρόσεξε Ψάξε καλά, καλά ψάξε γίνε επιστήμων στο ψάξιμο της ψυχής σου και όπως ο επιστήμων, το λέει και η ίδια η λέξη, κάθεται με μεγάλη αφοσίωση και με πολύ λεπτομέρεια επάνω στην επιστήμη του, έτσι και εσύ γίνε επιστήμων της ψυχής σου και ψάξε με λεπτομέρεια την ψυχή σου να ειδείς εάν όντως είσαι εντάξει ή δεν είσαι εντάξει. Διαβάζω, διαβάζω και μετά θα εξηγήσουμε. ο χέρι, πάσιν εις μισή ο Θεός συντρίβεται δε δια ψυχής ο φθαλμός ειβριστού γλώσσα άδικος χείρες εκχέουσε αίμα δικαίου και καρδία τεκτενομένη λογισμούς κακούς και πόδες επισπεύδοντες κακοποιήν εκαίει ψεύδι Μάρτις άδικος και επιπέμπει κρίσης αναμέσων αδερφών αυτοί είναι οι τέσσερις στίχοι που επακολουθούν και όπως σα είπα είναι η συνέχεια της ακτινογραφίας που κάνει ο Θεός στον ασεβή να μας τον δείξει σε όλο του το μεγαλείο εντός εισαγωγικών λέξη μεγαλείων να μας δείξει ποιος ακριβώς είναι αυτός ο ασεβής. Αξονική τομογραφία το κάνει για να μας δείξει περί πρόκειται. Τι λέει λοιπόν... Τι κάνει λέει ο Ασεβής, ακούστε μία φράση πολύ βαριά χέρι πάσιν εις μισή ο Θεός τι σημαίνει αυτό Θεός φυλάξει Θεός φυλάξει, κάντε το σταυρό μου, κάντε και εσείς το σταυρό σας, να μας φυλάει ο Κύριος μην πάθουμε τέτοια ζημιά Θεός φυλάξει, Χέρι πάσιν εις ο Θεός, ποιος τι κάνει ο ασεβής απολαμβάνει, θέλει, ευχαριστιέται όλα αυτά που ο Θεός τα σιχαίνεται δηλαδή, ο Θεός παράδειγμα, σιχαίνεται, το λέει ξεκάθαρα στην εγγραφή. Γραφή, την πορνεία τι κάνει ο ασεβής, ο παράνομος, ο βρώμικος Τι θέλει την πορμία Αυτό που ο Θεός το συχαίνεται, το βδελίσενται Αυτός το θέλει Τι θέλει ο Θεός Τι μισεί ο Θεός Μισεί ο Θεός τη βλασφημία Ο ασεβής την βλασφημία τη θέλει Τι μισεί Τι μισεί ο Θεός όλα τα αμαρτήματα το ψεύδος, την κακία την κλεψιά, την απάτη την μέθη όλα τα μισή ο Θεός αυτά αυτά είναι πάθη, αυτά είναι αμαρτήματα ε λοιπόν σε αυτά αρέσκεται ο ασεβής αυτά είναι οι μεγάλες του αγάπες για στον ασεβή, στον ασεβή στον ασεβή απόψε, απόψε τη νύχτα Πες του, έλα ρε άντρα, άντρα, γυναίκα, έλα σήκω, σήκω να κάνω προσευχή. Να κάτσουμε μέχρι τις μία, τις δύο, τις τρεις, γονατιστή, γονατιστή να μιλήσουμε στον Κύριο. Έλα, έλα. Τι έλα, να πω μια άλλη λέξη. Για τόλμα, για τόλμα να του πεις τέτοια κουβέντια! Για τόλμησε να του πεις τέτοια κουβέντα. Να δεις το στόμα του θα γίνει βόρβορος, βλαστίμιες, βρισχές, εσχρολογίες, βομολοχίες. Δεν θα αφήσει τίποτα όχι. Για πες του όμως ξέρεις, απόψε, απόψε, για ετοιμάσου, θα πάμε στο κέντρο και θα κάτσουμε μέχρι το πρωί. Εκείνο που μισεί ο Θεός, αυτό τα πεταχτεί από τη χαρά του επάνω αυτό που μισεί ο Θεός αυτό που ο Θεός δεν θέλει να τα ακούει αυτός το ευχαριστιέται, το απολαμβάνει τρέχουν τα πόδια του πετάγεται η καρδιά του, σκυρτάει η καρδιά του για να ζήσει τις αμαρτωλές στιγμές τις οποίες ο Θεός τις βδελίσεται και τις αποστρέφετε. χέρι, χέρι πάσιν, εις μισεί ο Θεός ευχαριστιέται Απολαμβάνει, θέλει όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας τα απαγορεύει. Αυτός είναι ο Ζεβίος. Και αυτό που σας είπα, δεν είναι αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός δεν τη θέλει την αμαρτία, δεν πρέπει να τη θέλουμε την αμαρτία. Για ψάξτε εδώ μέσα να βρούμε τον εαυτό μας. Για ψάξτε. Δεν είμαστε κι εμείς λιγουλάκια σε εμείς μερικές φορές. Πόσες φορές θέλουμε θέλουμε το αμάρτημα που βδελίσεται ο Θεός. Το θέλει ο Θεός τώρα που θα φύγεις από εδώ να πας στο σπίτι και να πατήσεις το κουμπί της τηλεόρασης και να κάτσεις μπροστά και να δεις όλη τη σαβούρα και όλη τη βρωμιά. Το θέλει ο Θεός, γεώνα τον. Δεν το θέλει και ενώ το ξέρεις ότι ο Θεός το μισεί ο Θεός το βδελύσετε, ο Θεός το αποστρέφεται αυτό το οποίο πάνε να όμως εσύ το χεράκι σου, το δαχτυλάκι σου, τακ, το κουμπί το κάθισε μπροστά και βλέπεις χέρι σκυρτάει η καρδιά του ασεβούς για αυτά τα οποία ο Θεός βδελίσεται γι'αρώντα το Θεό το θέλει που τρώμε χαλά με τη Σαρακωστή, για ρωτά τον για ρωτά τον Κύριο το θέλεις σου αρέσει σου αρέσει που είναι Τετάρτη η Παρασκευή και εγώ ασεβέστατος κάθομαι και τρώω κρέας αυτές τις ημέρες σου αρέσει Χριστέ και θα δεις τι θα σου πει ο Κύριος όμως εσύ χέρεις ευχαριστίασε, απολαμβάνεις την παρανομία σου Γι' αυτό σας είπα μη βιαστείτε να βγάλετε τον εαυτό σας εξαιρούμενο μη διαστείς να πεις εγώ α εγώ δεν ισχύει αυτός ο λόγος για μένα χέρι πάσιν εις μισή ο Θεός και τι άλλο κάνει λέει ο Σεβής τι άλλο κάνει συντρίβετε δε δια καθαρσίαν ψυχής ενώ χέρι λέει απολαμβάνει όλα αυτά που μισεί ο Θεός εκείνα που ο Θεός τα αγαπά τα θέλει αυτό σκάει, σκάει, σπάει συντρίβεται η ψυχή του από το κακό του, από τη στενοχώρια του να ακούσει καμπάνω να βαράει θεριό γίνεται βλαστημάει, βρίζει παπάδες, δεσποτάδες, εκκλησίες δεν αφήνει τίποτα Να του μιλήσεις για νηστεία Επί τούτο, επί Τετάρτη Παρασκευή, Σαρακοστή, τη Μεγάλη Παρασκευή Θα θέλει να κάτσει μπροστά σου, να φάει μπιφτέκια να φάει, πως τα λέτε κοίτα και τα κρέατα τα αυτά παϊδάκια, να φάει ξέρω, ε, έτσι για να σκάς, να σκάσεις και εσύ γιατί σκάει η ψυχή του, συντρίβεται η ψυχή του. Συντρίβεται η ψυχή του. Μισή το Θεό, μισή το καλό, μισή το νόμο του Θεού. Θέλει να τον παραβιάσει. Συντρίβεται. Γιατί είναι βρώμικη ψυχή, έτσι λέει. Συντρίβεται δε διακαθαρσία ψυχής. Είναι βρωμερός μέσα του. Είναι βρωμερός, είναι ακάθαρτος. Δεν αμαρτάνει αυτός. Αυτός είναι ασεβής. Αυτόν η αμαρτία είναι τέχνη του. Αυτόν η αμαρτία είναι το επαγγελμά του. Αυτόν η αμαρτία του είναι η ειδικότητά του. Η ειδικότητά του. Να ειδήσεις τον άλλο να πάει στην εκκλησία. Θα γίνει επανάσταση. Να ειδή τον άλλο να νηστεύει, θα γίνει επανάσταση. Να ειδή τον άλλο να κάνει προσευχή, θα γίνει επανάσταση. Να ειδή τον άλλο να πάει να κάνει ελεημοσύνη, θα γίνει επανάσταση. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, αυτά τα λέτε εσεί. Εσεί. ερχόστε και τα λέτε μέσα στην εξομολόγηση. Είναι οι δικέ σα οι μαρτυρίε, τι οποίε εγώ απλώ επαναλαμβάνω από το βήμα αυτό. Κι εμείς σα αυτά παράξενα διότι εσείς όλοι ο καθένας ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι του εγώ όμως ξέρω τι γίνεται μέσα σε όλα τα σπίτια και αυτά που σας λέγω είναι οι μαρτυρίες της εξομολογήσεως χέρι λοιπόν χέρι, χέρι απολαμβάνει όλα αυτά που μισεί ο Θεός αυτό είναι ο ασεβής και συντρίβεται δια καθαρσία και επειδή είναι ευρώμικη ψυχή συντρίβεται όταν βλέπει και στέκει μπροστά στο θέλημα του Θεού όχι μόνο δεν πάει στην εκκλησία αλλά εύχεται μέσα του να κλείσουν οι εκκλησίες, να γκρεμιστούν οι εκκλησίες να ξαφανιστούν οι παπάδες να βρεθεί άνθρωπος ηγέτης, κακούργος που να γκρεμίσει τις εκκλησίες και να ξαφανίσει τους παπάδες αυτή είναι η ευχή του ασεβού Αυτό είναι ο ασεβής συνεχίζει η αξονική τομογραφία αυτά είναι το Θεού λόγια συνεχίζει ακούτε τώρα ο φθαλμός υβριστού το μάτι του λέει το μάτι του το μάτι του είναι μάτι υβριστού, υπερήφανου ανθρώπου υπερήφανου ανθρώπου βλέπει τον άλλον αφιψηλού μιλάει λες και είναι Θεός μιλάει θυμάστε εκείνον τον βρωμερό τον φαρισαίο, τον μίλαγε στον ναό θυμάστε, έτσι μιλάει ο υπερήφανος για πήγαινε πες του πάμε τώρα που είναι Χριστούγεννα που χώνεται Χριστούγεννα πάμε να ξομολογηθούμε γιατί έχω εγώ τίποτα, δεν έχω τίποτα εγώ δεν έχω τίποτα. Μα αντρεούλη μου, μα γυναίκα μου, εσύ λευλαστημάς τον Χριστό και τι πάει. Ναι, εσύ, εσύ με αναγκάζεις. Εγώ δεν έχω τίποτα. <κυρίζει> Πρέπει αλλά να πάμε. <κυρίζει> Όχι. Όχι. Ο φθαλμός Ιβριστού <κυρίζει> δεν έχει τίποτα. Αυτός είναι ο τέλειος. Όλους τους βλέπει με περιφρόνηση, όλους τους εξευτελίζει, όλους τους ταπεινώνει, σε όλους συμμεριφέρεται σκιά, λές και είναι οφθαλμός ιμβριστού, όλους τους έχει, του θεωρεί υποπόδιο των ποδών. Ψάξε τον εαυτό σας, Μήπω και το δικό μας το μάτι πολλές φορές είναι οφθαλμός ιμβριστού που πάμε στην εξομολόγηση τι έχεις παιδάκι μου τίποτα παππού τίποτα τίποτα μια εφούλα μια εφούλα δεν έχω τίποτα ο φθαλμός βρίστου. δεν έχω τίποτα παππού mm. προχτές ήρθε μια τέτοια να εξομολογηθεί τι ήρθες, πρώτη φορά την έβλεπα, μια ευχούλα και σιγά σιγά στην κουβέντα, ξέρετε τι αποκαλύφθηκε. Ήταν η αιτία που χώρισε και το παιδί της και το εγγόνι της, Ετία δύο διαζυγίων αυτή η γυναίκα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, δεν έχει τίποτα. θαλμόσει ιβριστού, γλώσσα γλώσσα άδικος η γλώσσα του ασεβούς εκφέρει αδικίες αδικίες προς τον Θεό αδικίες προς τους ανθρώπους βλασφημίες Ήβρις, κακολογίες, συκοφαντίες, ψεύδι, μίση, κακίες, όλα αυτά είναι <coughs> τα λόγια του ασεβούς, γλώσσα άδικος, <coughs> από το στόμα του ασεβούς, μην περιμένεις αδερφέ μου να ακούσεις λόγο νοφελίας, από το στόμα του υπερήφανου, μην περιμένεις να διδαχτείς τίποτα Από το στόμα του ασεβούς, μην περιμένεις την παραμικρή ωφέλεια Τάφος, είδατε τι λέει εκεί; Τάφος ανεογμένος ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτών εδολιόυσαν. Έτσι λέει ο προφήτης Ο Δαβίδ διαβάζετε δεν διαβάζετε. Τάφο Τάφος ανεογμένος. Άγγελε το στόμα του ασεβείς και τι ήτανε μέσα βρώμαγε όπως βρωμάει ο τάφος βρωμιά, σαπίλα, ύβρις, βλασφημίες, χρονολογίας, τάφος, τάφος ανεωγμένος ο σε αυτόν όπως είναι ο ανοιχτός τάφος που από μέσα βγαίνει ζέχνη, ζέχνη, ζέχνη, σαπίλα, βρωμιά, αίμα, λιωμένες σάρκες, σάπιες σάρκες έτσι είναι το στόμα του ασεβούς. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών. Τες γλώσσες αυτών εδώ Ήταν δόλιοι λέει, δόλιοι. Η γλώσσα τους ήταν δόλια γλώσσα. Πονηρή, διαστραμμένη. Σκορπ, σκ, σκ, σκορπιός ήταν η γλώσσα τους. Υός, ιός όφεων λέει. Δηλητήριο φιδιού ήταν στη γλώσσα τους και όλα αυτά βεβαίως υπό την πνευματική έννοια «Η ως ασπίδων» υπό τα χείλη αυτός «Η ως ασπίδων» οι ασπίδες είναι ο αστρίτης που λέμε η οχιά, η αρσενική οχιά «Η όσα ασπιδων υπο τα αυτος η όσα ασπιδων οι ασπίδε ειναι δηλητήριο η αρσενικη οχια η όσα είναι στο στόμα του ασεβούς να σηκωφαντήσει, να κακολογήσει, να βλαστημήσει, να υποκριθεί, να πει ψέματα τον εαυτό μας ψάχτε τον μην τον εξαιρέσει πρόσεξε μην τον εξαιρέσεις μην υπείς μέσα σου αυτά είναι για τους άλλους δεν με αφορούν σε αφορούν αδελφέ και αν θέλεις τήρησε το λόγο που σου λέω και θα ειδήσω φέλεια και χείρας βλέπεις ξεκινάει ο φθαλμός η βριστού γλώσσα άδικος χέρια χέρια εκθέουσε αίμα δικαίου τι είπαμε ο ασεβής τι κάνει ο ασεβής βλέπει τον δίκαιο και θέλει τον κατασπαράξει. προσευχή κάνεις να σε φάει Νιστία κάνει να σε ιβρύσει, να σε βλαστιμίσει. Δεν σε αφήνει σε πλωρό κλαρί. <Συκλή> σα είπα προχτέ κάτι, σα είπα, θυμάστε. <Συκλή> Τι μου είπε αυτό ένα που έρχεται και ξεομολογείται ο καημένο. Τίποτα, παμπουλιά της καθόλου να μου λέει έτσι δεν, δεν μίλανε καθόλου, καθόλου έτσι. έτσι καθόλου να. <Συκλή> Πετραβόητα είναι γυναίκα μόνη τη, επάνω όρθια. <Συκλή> να με φάει. <Συκλή> μίλανε. Οπότε μου λες μη μιλάω, δεν μιλάω Μετά μου λες μίλα, μιλάω πάει ξανά, μην ξανά μιλάς Ούτε μου λέει η δεν, δεν ξέρω πώς να κινηθώ, δεν ξέρω Δεν ξέρω, έχω μιλάθει, με έχει λάγει Να μιλήσω, μιλάω Με βρει γιατί, γιατί μιλάω Δεν μιλάω, με βρει γιατί δεν μιλάω Από τι, πω, τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω Έτσι, έτσι, γιατί θέλει να τον έχει συνέχεια στον τοίχο θέλει να τον έχει να τον δεσμεύει βλέπεις χείρε εκχέουσε αίμα δικαίου ή δυνατόν να τον φάει να τον στραγγαλίσει και ουσιαστικά αυτά τα χέρια αν στάδειχνε ο Θεός στην πραγματική του διάσταση θα έβλεπες ότι όντως τα χέρια αυτά στάνε αίμα στάνε αίμα δικαίου πες σου κάνει τι τον πειράζει γιατί τη βρίζεις αυτή την κάκομελα, τη γιατί γιατί πας στην εκκλησία εσύ δεν θες, μην πας, Κάτσε στην άκρη μην πας, εντάξει σε βρίζει αυτή που δεν πας, όχι, κάτσε κάτω, άστε. όχι, όχι, θεριώ θεριώ να κατασπαράξει <κυρίζει> τα χέρια του ασεβούς, αιχαίουσε αίμα, αίμα δικαίου αν είχα την ώρα, αν είχα ώρα, θα διάβαζα, τα έφερα κι άλλο βιβλίο, αυτό είναι παροιμίες, Θα σε ένα άλλο βιβλίο του Σολωμώντα και εκείνο, της Σοφίας Σολωμώντας. Να δείτε τι λέει μέσα για τον άδικο. Ενεδρεύει λέει τον δίκαιο, τον ενεδρεύει, ξέρεις τι σημαίνει τον ενεδρεύει. Ο άδικος ενεδρεύει το δίκαιο, του στην παγίδα του δικαίου. Πάει, είπε κακομίλης, θέλει να πάει στην Εκκλησία». Ε, πάει κακό είναι. «Όχι, στην Εκκλησία πάει». «Πειράζει κανένα, όχι». «Θα του βάλει παγίδα». «Ενεδρεύσομεν τον δίκαιον ότι δείς Χριστός ημήνεστη». «Ελάτε» λέει «Να του βάλουμε παγίδα, να τον σκοτώσουμε, να τον φωνεύσουμε». Γιατί μας δημιουργεί εμπόδια στη δουλειά μας. Βλέπει ο, ο, ο βρωμερός, ο άδικος, ο ασεβής θέλει να έχει ελεύθερο πεδίο μπροστά του να ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του, τις βρωμερές ενεδρεύσαμεν των δίκαιων ότι δύσχριστος μην εστεί και καρδία μάτια γουλώσσα χέρια καρδιά Καρδία τεκτενομένη λογισμούς κακούς Τι είπα προηγμένως η καρδία του είναι εργαστήρι του σατανά εργαστήρι του διαόλου Εκεί μέσα σε εκείνη την καρδία δεν πρόκειται να βρεις ποτέ κάτι το καλό Μέσα στην καρδιά του ασεβούς υπάρχουν, γίνεται συνέλευση δαιμόνων Συγκέντρωση δαιμόνων Στην καρδιά του ασεβούς Μαζεύονται οι δαίμονες Και σκέφτονται και σκαρφίζονται Και βάζουν τα κεφάλια τους κάτω Και προσπαθούν να μη το κακό Να ειδούν πως θα πολεμήσουν Τον δίκαιο Καρδία τεκτενομένη Λογισμούς κακούς Δεν κοιμάται ο άδικος, ο βρωμερός Ο ασεβής δεν κοιμάται τη νύχτα ενώ ο πέφτει ήρεμος ήσυχος σαν το πουλάκι και πέφτει και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, δεν το λέει κιόλας, το λέει, το λέμε πολύ δεν το λέμε ε. κοιμήθηκε λέει τον ύπνο του δικαίου, δεν έρθει, δεν τον ενοχλεί η συνειδησή του σε τίποτα γιατί να μην κοιμηθεί, έπεσε ξεκουράζεται, ξομολογημένος είναι, καθαρός είναι συνείδησης δεν τον βαρύνει σε τίποτα πέφτει να κοιμηθεί ε ο βρωμερός δεν κοιμάται ο Ασεβής δεν κοιμάται. Ο Ασεβής έχει εφιάλτες τη νύχτα. Και ο εφιάλτης του είναι ποιος? Ο δίκαιος. Πώς θα του κάνει κακό. Πετάγεται στον ύμνο του και σκέφτεται τη φθορά του δικαίου. Το πώς θα τον εξοροθρεύσει. Το πώς θα τον αδικήσει. Το πώς θα τον συγκοφατήσει. Η καρδιά του είναι το βρωμερό εργαστήρι των σατανάδων. Ενεδρέψομαι των τον δίκαιο ότι δύσκολο σημαίνει εστί και καρδία τεκτενομένη λογισμού σπαπαστούν μάτια γλώσσα καρδιά χέρια και τώρα πόδια. Βλέπα και για τα πόδια μου. Μήπω είπα αξονική τομογραφία οφθαλμό υβριστού. Γλώσσα άδικος, χείρες εκχέουσε αίμα, καρδία τεκτενομένη λογισμούς κακούς και πόδες επισπεύδοντες κακοπεί. Πράβα πες να πάει η εκκλησία, σας το είπα και πρωιμά. ποια εκκλησία. Αν θες να γίνει η Επανάσταση να το κρεμίσει το σπίτι, τόλμησε να του πεις τέτοια κουβέντα. Τόλμησε να του πεις να πάει για εκκλησία. Τόλμησε να του πεις να πάτε να κάνετε καμιά αγαθοεργία απόψε. Τόλμησε να του πεις να επισκεφτείτε το άσυλο ανιάτων να πάω να δείτε κανέναν άρρωστο. Για τόλμησε να του το πεις. Για, για, για άνοιξε το στοματάκι σου. Αλλά άμα του πεις πάμε να κλέψουμε, πάμε να εξαπατήσουμε, πάμε να πορνέψουμε, πάμε να χλεντήσουμε, πάμε να ξενυχτήσουμε, πάμε για. Να δεις πόσο πετάγονται τα ποδάρια του που σου λέει « Εγώ είμαι κουρασμένος». Πιο κουρασμένος είναι. Του διάολος τα βάρει ο διάολο στα ποδάρια του. Ο διάολος του τα έχει βαρύνει. Άμα του πεις να πάει να χορέψει, ο ελαφρότατος τα πόδια του. Σαν του ελαφιού. Σαν του ελαφιού. Επισπεύοντες. τι λέει. Δεν είναι τυχαία η λέξη. Δεν είναι τυχαία. Δεν λέει οι πόδες περπατάνε. Όχι περπατάνε. Επισπεύοντες και επισπεύοντες, ξέρετε τι σημαίνει πάντε χάλα. πάει με προθυμία δηλαδή πάει με προθυμία δεν πάει αργά έτσι βαργεστημένα πάει με προθυμία την παρανομία πες του κι άμα του πεις την παρανομία είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτός αυτός είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει το πονηρό, να πραγματοποιήσει το κακό γιατί το κακό είναι η ζωή του αυτός είναι ο ασεβής Δεν είναι σας είπα ο αμαρτωλός Ο αμαρτωλός αμαρτάνει και κλαίει Και ξαναγυρνάει στον Θεό Και ζητάει συγνώμη και πέφτει στα γόνατα Ο ασεβής Ο ασεβής αμαρτάνει Τη θέλει την αμαρτία Είναι η ζωή του η αμαρτία Είναι το βίωμά του Είναι ο σκοπός του Είναι το πρόγραμμά του Είναι το πρόγραμμά του Και πόδες επισπέβδοντες κακοποιείν. τα όμως λέει και κάτι άλλο ο ασεβής το κάνουμε και αυτό. Όσο κι εμεί. Όσο και αν λέτε χώστε μέσα στην εξομολόγηση ξέρω ψέματα λέτε, ψέματα, ψέματα. Είναι κι αυτό μέσα δυστυχώς μέσα στα πολλά κακά μας έργα που απλά ντρεπόμαστε να τα λέμε και να τα ομολογούμε. Τι είναι, τι είναι, άκου τι λέει. εκεί η ψεύδι, Μάρτιση άδικος. Τι κάνει ο Ασεβής, ό,τι κάνουμε κι εμείς. Τι κάνουμε εμείς, ε. Κουτσομπολιώ, Είδε τι έκανε, ε, την είδες, την βρωμιάρα, είδες τι έκανε, είδες τι έκανε εκείνος ο βρωμιάρης, είδες τι έκανε, κοίτα ποιος μπήκε μες στο σπίτι του, είδες, έχει, έχει σχέσεις, κάνει, φτάνει. Και φτάνει στα αυτιά του ανθρώπου, και είναι αθώος ο κακομήρης. Και εσύ ήδη έχεις διαφημίσει σε όλους γύρω, ότι απατάει τη γυναίκα. Είδε τι λέει. Εκεί η ψεύδι φτιάχνει, λέει, ψέματα ο άδικο, ο ασεβή, ο μάρτης και τρέχει μετά από πόρτα σε πόρτα και το μεταφέρει το ψέμα του. Το λέει, το, διαφευ... το διαφημίζει. Το διαφημίζει. Εκεί η ψεύδι. Εκεί σημαίνει κατασκευάζει. Κατασκευάζει ψέματα. Τι σου κάνει; γιατί τον κατασύρεις, γιατί τον διασύρεις, γιατί γιατί τη διασύρεις αυτή τη γυναίκα, γιατί τη σηκωχαντήσεις Εκεί ψεύδι, μάρτις άδικους, Αδικίες, ανοίγει το στόμα του, είδατε τι σας είχα προηγουμένως Το στόμα του είναι βόθρος, βόθρος Είναι σαν αυτό που λέει εκεί, Που λέει εκεί πέρα το, τη Μεγάλη Παρασκευή Βόθρος βαθύ στο στόμα εβραίων παρανόμων, βόθρος, βόθρος για πήγαινε τη μύτη σου κοντά στο βόθρο να δεις πω πω, πω, πω. δεν μπορείς να σταθεί. έτσι είναι το στόμα του ασεβούς κατασκευάζει συκοφαντίες κατασκευάζει κατακρίσεις κατασκευάζει δόλους κατασκευάζει υποκρισίες κατασκευάζει ψεύδι να διασύρει τον άλλον και σας είπα εδώ μην αφήσετε αδερφοί μου το μυαλό να πάει σε άλλου εκτός εκκλησίας είμαστε και εμεί μέσα και μάλιστα θα έλεγα εμείς είμαστε πολύ καλομαγειρευτές καλομαγειρεύουμε τη συκοφαντία την κατασκευάζουμε πολύ ωραία είμαστε ιδανικοί στο να κάνουμε τέτοιες δρομοδουλειές Εκεί ψεύδι μάρτης άδικος και επιπέμπει κρίσης αναμέσων αδερφών του αρέσει λέει τι, γιατί κατασκευάζει τα ψεύδι, για να τους βλέπει μετά να τσακωνούνται. Να τους βλέπει να τσακωνούνται. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει στο εξομολογητήριο και κλαίνε οι άνθρωποι, κλαίνε. Παππού λέει, τι άκουσα, τι έφτασε λέει, τι... εγώ λέει, εγώ να κάνω αυτό. Δεν έχω παππού ούτε διε, τίποτα. Ποιο η πεθερά μου, η νύφη μου, Αυτές, η γειτόνισσα, η συκοφάντρα, αυτοί δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα. Τους αρέσει μετά να βλέπει η γυναίκα του, πού να ξέρει και εκείνη κακομήρα, διαζύγιο, με απάτησες, ο, δεν, κο... με απάτησες δρόμο. Το λέει η γειτονιά. Και το λέει η γειτονιά γιατί, γιατί εσύ η ασυνείδητη, ο άλλος ο ευγήκε και πήρε την τουντούκα του όλο την τουντούκα και βγήκε και άρχισε να σπέρνει το ψέμα και τη συκοφαντία από πόρτα σε πόρτα αυτή η μου αδερφοί είναι η ακτινογραφία του ασεβούς και σας είπα το κακό εδώ είναι ότι ο ασεβής δύσκολα βρίσκει την πόρτα της μετάνοιας ο αμαρτελός εύκολα την βρίσκει Ο ασεβής όμως δύσκολα Γιατί ο ασεβής έχει κάνει ζωή του την αμαρτία Την έχει κάνει βίωμά του Ο ασεβής χωρίς αμαρτία δεν μπορεί να κάνει Και αν έχουμε φτάσει και εμείς σε αυτό το κατάτημα Την αμαρτία να την έχουμε κάνει ζωή μας και βίωμά μας Και η καρδιά μας να έχει γίνει εργαστήρι του σαντανά α το καταλάβουμε όσο είναι νωρί και ας να βρούμε το δρόμο της μετανίας. Την πύλη της σωτηρίας, διότι μόνο μέσα από αυτή την πύλη της Μετανίας θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην βασιλεία των Ρανών, την οποία εύχομαι από καρδίας και εσείς να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό. Αμήν.